Στοίχη 17 22. Αταξία των Κορινθίων κατά το Κυριακόν Δείπνον. 17. Η παραγγελία δε αυτή που πρόκειται να σας κάμω δεν είναι προς έπενών σας, διότι συναθρίζεστε όχι δια το καλύτερον, για να δηλαδή και οικοδομεί το ένα στον άλλον, αλλά συναθρίζεστε δια το χειρότερον, δηλαδή για να βλάπτεστε πνευματικός. 18. Διότι πρώτον μεν, όταν συναθρίζεστε η σύναξι εκκλησιαστική, ακούω ότι μεταξύ σα υπάρχουν διερέσει φατριαστικέ και ένα μέρο όπω ακούω το πιστεύω. 19. Το πιστεύω δε διότι είναι φυσικό να υπάρχουν μεταξύ σα και διερέσει. Είστε άνθρωποι μελατώματα και δυναμίας και ο Θεό επιτρέπει να εκδηλώνονται αδυναμίε σα αυτέ. Δια να γίνουν φανεροί μεταξύ σας εκείνοι που έχουν να αγάπη και δεν παρασύρονται οι εισφατριασμούς από το παράδειγμά τους δε να διδαχθούν και οι άλλοι. 20. Όταν συναθρίζεστε στον των αυτών τόπων της λατρείας με τας διαιρέσεις σας αυτάς, δεν είναι δυνατόν να φάγετε ακατακρίτος και προς ωφέλει άν το που ο Κύριος συνέστησε. Τρώγετε δε βέβαια δείπνο και τώρα αλλά αυτό είναι βεβήλωσης του Ιερού Δείπνου που μας παρέδοκεν ο Κύριος. 21. Διότι καθένα σα, χωρίς να περιμένει τους άλλους και μάλιστα τους πτωχούς εκ των αδελφών, προλαμβάνει αυτούς στο φαγητόν και τρώγει μόνος του και χωρίς αυτούς το ειδικό του Δείπνων. Και έτσι συμβαίνει άλλος μεν πτωχότερος να πεινά, άλλος δε πλουσιότερος να μεθά. 22. Αλλά δεν πρέπει να γίνεται αυτό. Ούτε υπάρχει δικαιολογία δι' αυτό, διότι μήπως δεν έχετε σπίτια δι' να τρώγετε και να πίνεται ή καταφρονείτε την σύναξη των πιστών που αποτελεί την εκκλησία του Θεού και καταντροπιάζετε εκείνους που δεν έχουν Τι να σας είπω, να σας επενέσω δι' αυτό, δεν σας επενώ.